Καλημέρα, καλημέρα 12 η ώρα και όπως κάθε Δευτέρα η εκπομπή μεσημέρι με τη μέρη στο ραδιόφωνο του Music Heaven Θα περάσουμε μαζί παρεούλα δύο ώρες με μουσική, σχόλια, ματιά στο διαδίκτυο, κρίσεις, επικρίσεις καμιά φορά και καμιά προσωπική αμπελοφιλοσοφία Τέτοια πραγματάκια όπως κάθε Δευτέρα À, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγουδάκι, με ένα χάρτινο καραβάκι, με τη μονιέρη τον Νικόλα τον Παπάζουγλου και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Καλή ματάν που γράφω με μολι. θω τροϊστι Σελίδα διπλωσάν και φτιάξα καραβάκι. Να ταξιδέψει το βαλά σε ένα βαθύ πιατάκι. Καταρτί το Είμαστε εδώ ε! <laughs> Πολύ χαίρομαι να σας βλέπω κάθε φορά και περισσότερο που μου παρέχετε η δυνατότητα να επικοινωνήσω έτσι μαζί σας διαζώσεις Τις καλημέρες μου λοιπόν, στην Αλκιόνη, στον Κάπτεν Μόργαν, στη Σίλια, την Όλγα από την Πάτρα, το Αλγάκι μας, τη Μιγκρέλια Στην Πέπι, την Πεπέξ, γεια σου Πέπι, φιλιά στη Σοφία και στο Σταύρο εκεί και στους ε, ντροπαλού ε, επισκέπτες μας τώρα είμαστε εμείς θα έρθουν και άλλοι άλλοι θα φύγουν ο κόσμο πάει και έρχεται μας λέει και ένα σχετικό τραγουδάκι ο Αλκίνος Ιωάννιδης. ας τον ακούσουμε Ο κόσμος πάει και έρχεται και ο κόσμο δεν αλλάζει. Ιδίω αν ήταν πάντοτε, θα είναι πάντα. Ιδίω θα είναι πάντα. Μακρύ το στο βήμα, μα μικρό ζω Μεγάλος σαν τα μάτια σου <συσίλια> όταν κοιτάς <συσίλια> τα αστέρια, όταν κοιτάς <συσίλια> τα αστέρια. Μη μου κλαις, αγάπη μου, μη κλαις. <συσίλια> μη μου κλαις, αγάπη μου, μη κλαις. Γενώντα σήμερα ε, θέλω να κάνω μια στάση σε κάτι όμορφο και ξεχωριστό Έτσι να ξεκινήσουμε με κάτι όμορφο και ε, με κάτι ξεχωριστό ε, Δεν ξέρω πόσοι από σας, ε, έχετε τη δυνατότητα να μένετε σε περιοχή που να έχει ροδιές Αυτό το δεντράκι, τη ροδιά Και αν το έχετε δει αυτή την εποχή Μιλάμε ότι είναι ένα πανέμορφο δεντράκι, φουντωτό, με πλούσιο φύλλομα και αυτή τη στιγμή τώρα, αυτή την εποχή μάλλον, είναι σε ανθοφορία. Όπως είναι τα καρποί του, τα ρόδια πολύ όμορφα, έτσι είναι και τα λουλούδια του. Και δεν ξέρω, είναι ένα χάρμα-οφθαλμά πραγματικά, πούμε να το βλέπεις. Τώρα την αφορμή την πήρα, ε, να, να μιλήσω για τη ροδιά και να την αναφέρω, γιατί υπόστερε μία φίλη μου η χρήσα στον τείχο τη στο facebook, φωτογραφία την ροδιά που έχει στην αυλή της. Και από εκεί το πήρα το ερέθισμα Και λέω ας το προσθέσω και αυτό εδώ πέρα στα θεματάκια που σχολιάζουμε ε, Σε μένα που μένω εδώ τώρα γιατί είναι χωριό εδώ Είμαι λίγο εκτός Θεσσαλονίκη εδώ που μένω Έχουν πάρα πολλά σπίτια, ροδιές Και έτσι έχω οπτική επαφή Δηλαδή όποτε βγω έξω τυχαίνει να συναντήσω Ξέρω ή λίγο παρακάτω όλο και θα δω καμία Και τη βλέπω έτσι και την καμαρώνω, τη χαίρομαι Τώρα εγώ δεν έχω ροδιά στο σπίτι, Τώρα, <laughs> όταν είχαμε το έρθει εδώ πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχα φέρει μία μικρή από αυτές τις διακοσμητικές που είναι στις γλάστρες που κάνουν τα μικρούλικα τα ρόδια αλλά είχα την φαϊνή ιδέα να την μεταφυτεύσω και να τη βάλω κάτω στο χώμα, στο έδαφος ε, Αυτό ήταν και το τέλος, διότι από εκεί και πέρα το πότισμα, εντό εισαγωγικών το πότισμα το ανέλαβαν οι Ντάλτονς Τα τέσσερα σκυλάκια που έχω εδώ πέρα ε, και πάει η ροδιά η καημένη. Οπότε τώρα Καμαρώνω τις ξένες τις ροδιές Δεν πειράζει και έτσι καλό είναι Λοιπόν, μια που είπαμε για ροδιά τώρα Έτσι πέρα από τα προσωπικά Τα δικά μου που είπαμε ροδιές και αυτά Θέλω να σας διαβάσω κάτι Αρχίζω ε, Κάποτε όταν ζούσα στην καρδιά μια ροδιάς Άκουσα ένα σπόρο της να λέει Κάποια μέρα θα γίνω δέντρο και ο αγέρας θα τραγουδά ανάμεσα στα κλόνια μου Ο ήλιος θα χορεύει πάνω στα φύλλα μου και θα με δυνατό δέντρο και όμορφο όλες τις εποχές Ύστερα μίλησε ένας άλλος σπόρος και είπε Όταν ήμουν νέος σαν εσένα είχα και εγώ τέτοιε απόψεις Μα τώρα που μπορώ να μετρώ και να ζυγίζω τα πράγματα βλέπω ότι οι ελπίδες μου τρέφονταν του κάκου Ένας τρίτος σπόρος μίλησε κι αυτό. Δεν βλέπω τίποτα που να προμαντεύει για μας... Ένα τόσο μεγαλειώδες μέλλον. Και ένας τέταρτος παραδίπλα... Είπε... Όμως τι φαινάκι θα ήταν η ζωή μας... Χωρίς πρόπτικες μεγαλοσύνειες. Στη συζήτηση μπήκε και ένας πέμπτος. Σπόρος. Γιατί, δεν, γιατί να διαφωνούμε... Για το τι θα γίνουμε... Αφού δεν γρικάμε καν το τι είμαστε τώρα. Μα ένας έκτος απάντησε... Αυτό που είμαστε... Αυτό θα εξακολουθήσουμε να είμαστε Ο έβδομος με τη σειρά του Έχω τόσο ξεκάθαρη ιδέα Για το πως θα γίνει το κάθε τι Αλλά έλα που δεν μπορώ να το οντίσω με λέξεις. Και είπε και ένας όγδος Και ένας ένατο, Και ένας δέκατος Και μια ολόκληρη σειρά από άλλους Που δεν μπορούσα να βγάλω πλέον άκρη Από τις φωνές τους Και έτσι την ίδια εκείνη μέρα Μετακόμισα στην καρδιά μιας κειδωνιάς Εκεί που οι σπόροι είναι λίγη και δεν μιλάνε σχεδόν καθόλου Ήταν ε, του Χαλίλ Κιμπράν από τον Τρελό Σε μετάφραση του Σταύρου Μελσινού Εως γνωστόν ο Χαλίλ Κιμπράν που ονομάστηκε αθάνατος προφήτης του Λιβάνου Σοφός, επαναστάτης, αγωνιστής, πολεμούσε για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μεγάλος φιλόσοφος που έχει θίξει τεράστιο φάσμα θεμάτων στα βιβλία του. Την αυτοπροσωπογραφία, την άμμο και αφρό, τα σπασμένα φτερά, τον κήπο του προφήτη, ανυπότακτες ψυχές, τον τρελό από εδώ που διάβασα εγώ για τη ροδιά. Και να κλείσουμε το θέμα της ροδιάς με Οδυσσέα Ελίτη, η τρελή ροδιά, με ερμηνεία από χημερινούς κολυμβητές. Σε αυτέ τις κατασπρέ βλέπω ο κούφις σαν ο νοτιάς Πέστε μου η τρελή ροδιά Σκυρτάει στο φως κορπίζοντας το καρμοφόρο γέλιο της ναι, και ψιφυρίσματα Πέστε μου η ροδιά τους παρταράιμες με καις νιογενήτες στον όρθρο. Ανοίγοντας όλα τα χρώματα ψήλα περιεγωστριά μου. Όταν στους κάμπους που ξυπνούν τα λόγια κορίτσια, θερίζουνε με τα τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανήφα μέσα στα χλωρά πανέργα του τα φώτα που ξεχυλίζει από καλαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου. Στη μέρα που απειζεί τη, τη με φταλογιοφτερά ζώνοντας τον αιώνιον ήλιο με χειά. Διάδες πρίσματα πεστε μου είναι η τρελή ροδιά Που αρπάει μια χέτη με κατοβίτσια στο τρέξιμο τη. Ποτέ φλυμμένη και ποτέ γκρινιάρα πεστε μου είναι η τρελή ροδιά που ξεφωνίζει την καινούρια ελπίδα που ανατελεί. που μου η τρέλη ροδιά που χαιρετάει στα πάκρι δινάζοντας ένα παντίλι φύλλων από δρόσερη φωνιά Μια θάλασσα ετοιμογένει με χιλιά πιο καραδιά Εκείματα που χίλιες πιο χώρε γυρνάνε, σαν μύριστε σαν κρογιαίε. πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που τρίζει ταρμένα τα ψήλα στο διάφανο νεφέρα. Που τρίζει ταρμένα ψήλα στον διάφανο νεφέρα. Πανύψηλα με το γλαφκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά Που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου Τις κακοκαιριές του δαίμονα Που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας Την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά Που βιαστικά ξεφιλυκώνει τα μεταξωτά της μέρας Σε μέσω φουστανά πρωτα Πριάσε και σε τζι, τζι, για καπενά μουστού, mm -hmm. πέστε μου αυτή που πέζει αυτή που οργιζεται, αυτή που σε ρωγγάζει. Η mm -hmm. ναζοντας φοβερα, τα κακά μαύρα τα μια τις ξενημανά σους κορμούς του λυκάμε τις μικά. Πεστε μου αυτή που ανήκει τα φτερά. Στο στήχο στο πράγμα. Στο στήθο στον Βατιο ομινομάτα η τρελήνη ροδιά. Οδησα σελήτησε η τρέλη ροδιά, πάρα πολύ ωραίο. Ε, και εν τω μεταξύ τώρα, όση ώρα μιλώ εδώ για ροδιέ και για δέντρα, και ακριβώ εξαιτία των άλλων δέντρων που υπάρχουν εδώ, γιατί εντάξει ροδιά δεν έχω, αλλά έχει κάτι Αιέ, κάτι, μια καριδιά, τέλο πάντων έχει αρκετά. Ε, έχουν μαζευτεί κουνούπια. Και αυτή τη στιγμή τώρα <laughs> με κυνηγάει ένα τεράστιο, το οποίο είναι και αυτά που νιώσαν ελικοπτεράκι, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, αυτά τα μεγάλα. Και έχει καθίσει τώρα άνετο εδώ πέρα πάνω στο χέρι του, ε, στο χέρι μου, πιο χέρι του. Αυτό κάθισε στο δικό μου το χέρι. Και κοιταζόμαστε στα μάτια. Μιλάμε τώρα σε στυλ. Τι να πω τώρα, επίπεδα επικοινωνία ανώτερα. Πολύ προχωρημένα. Δεν μπορώ να σηκωθώ και από τη θέση μου τώρα να βάλω παστήλια, υποτίθεται εδώ έτσι, για να το απομακρύνω. Τέλο πάντων, αυτό είναι παρένθεση. Γιατί το επόμενο τραγούδι που είχα στη λίστα για να βάλω είναι από ένα φίλο συμφορουμίτη, τον Γιώργο των Οικονομόπουλο. Το οποίο έλαβε και μέρος στο διαγωνισμό Τον τρίτο διαγωνισμό που είχαμε Πριν από, από κάμια δεκαριά μέρες Τελείωσε ε, Λέγεται η Μέλισσα Και πήρε τη θέση 16 Έτσι από τον τελικό δηλαδή Πήρε κατετάγη στη 16η θέση Και οπωσδήποτε είναι πολύ πιο Σημαντικό να ασχολούμαστε με Μέλισσα Παρά με Κουνούπια Αλλά μόλις είδα Μέλισσα Και συμπτωματικά εκείνη την ώρα ήταν και το Κουνούπια Ήρθε και έβρεσε Λοιπόν, η μέλισσα από τον Γιώργο Οικονομόπουλο. Εγώ έρχομαι καλπάζοντα για σένα του αλόγου μου στηρίζοντα κοινιά. Εσύ δυο πέταλά στα χέρια για βραχιόλια τα φορά. Εγώ έρχομαι καλπάζοντας για σένα το νερό σου στα ξεμού για να το πιω και ο σταγόνες που σαν ξεραμένο περιμένει για να βγάλει τον αλθό Σαν τη μέλισσα στον άνεμο γυρίζεις Σε λουλούδι πας να αφήσεις τον καημό Και το μέλι σου κρυφά να ορίσεις, Κατά βάθος που μοιράζεσαι θα Σ' να μονάχα στα Ρώμα σου Μα παιδί βρισκεί το γέλιο σου σαν πόν Με δυο άγγελους του σώμου σου απάνω Με δυο δήματα αρχίζεις το χορό Και τα πόδια σου τα χρόνια τα πατάνε Που έχασα για να σε βού Στον άνεμο γυρίζεις Σε λουλούδι πας να αφήσεις τον καημό Και το μέλι σου κρυφάθαι να ορίζεις Κατά βάθος το μοιράζεσαι θαρρού Σαν τη μέλισα στον άνεμο γυρίζεις Σε λουλούδι πας να αφήσεις τον καημό και το μέλι σου να ορίζει. Κάτα βάθο τον μοιράζεσαι θαρού. Εδώ μερικά κακά παιδιά μου λένε πάρε τη μυγοσκοτόστρα, και σκότωσε το. Όχι, όχι, δεν κάνω τέτοια, δεν επιβαρύνω το κάρμα μου. Πραγματικά δεν σκοτώνω, μόνο αποθητικέ παστήλε. Γιατί δεν λένε ότι, ότι δίνεις παίρνεις, δίνεις αγάπη παίρνεις αγάπη, δίνεις καλό παίρνεις καλό, Ξέρω, δίνεις αδιαφορία διαφορία παίρνεις τα διαφορία, <laughs> ότι δίνεις παίρνεις, κάρμα είναι αυτό. Οπότε τι λες τώρα να σκοτώσω και μετά να έχω τίποτα και εγώ, όχι όχι, δεν τα σκοτώνω. Α και ένα ευχάριστο νέο εδώ πέρα, τώρα ευχάριστο, εντυπωσιακό είναι. Την εβδομάδα που μας πέρασε από τις 25 μέχρι τις 27 Μαΐου στη Disneyland, στην Καλιφόρνια, ο Μίκη Mouse έγινε Έλληνα. Δύθηκε γαλανόλευκα, φόρεσε φουστανέλα, εβαλε τσαρούχια και υποδεχόταν τον κόσμο σαν Ελληνόπουλο. Τρεις μέρες από τις 25 μέχρι τις 27. Διοργανώθηκε εκεί μια ειδική γιορτή, η οποία μάλιστα ονομαζόταν OPA, A Celebration of Greece, και είχε δραστηριότητε ελληνική θεματολογία, είχε μουσική, είχε φαγητά ελληνικά, είχε φυσικά χορό, οπωσδήποτε συρτάκι θα χορεύαν εκεί πέρα, αν είναι δυνατόν. Και κάθε μέρα από τι 10 το πρωί μέχρι και τι 6 το απόγευμα, πήγαιναν όσοι πήγαιναν εκεί είχαν την ευκαιρία να κάνουν εκπαίδευση, λέει, για του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή γιατί το ονόμασαν έτσι, δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Να δούνε τις παραστάσεις εκεί ζωντανά, να ακούσουν συγκροτήματα, να δουν χορευτές να φάνε τα παραδοσιακά φαγητά. Χορεύανε καλαματιανό. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δοκίμαζαν και ελληνικά κρασιά. Και βρέθηκαν πολύ διάσημοι, οι οποίοι βγάζαν και φωτογραφίε, λέμε το μήκη Και πέρα τσολιαδάκι, όπω η Νία Βαρδάλος. Καλά, αυτή είναι και ελληνική καταγωγή. Κανένα άλλο δεν ξέρω αν το έκανε Τώρα είπαμε δεν ξέρω αν είναι Καλό ή κακό Πάντως εντυπωσιακό είναι έτσι τη τσολιάς ε, Τουριστική ατραξιών στη Disneyland Τώρα αν φέρει τουρίστες Εδώ σε εμά θα είναι και χρήσιμο Αν περιοριστεί Μόνο για δικά τους έσοδα εκεί Να κάνουν κάτι διαφορετικό μέσα Στην Disneyland και να τραβήξουν κόσμο Αυτό ε, το θέμα είναι λίγο για σκέψη μα κάνανε Mickey Mouse εκεί Είδομεν θα δούμε τι θα γίνει. Στην παιδική χαρά στις τραβάλλες προχθές... Επαγω το φωνάκι στο χέρι. Γέλας χορευτικά σ' ένος στις τροφές, ποια μαγίσσα εδώ σε έχει φέρει. Να γελάς κι εγώ θα πω, το σ' το πω αγαπώ χορεύοντας ούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, με δυο γκριμάτσες και με μια τούμπα κρακκέρς και ποκορ μέσα στο σινέμα γέλουσες πάλι σε μια ταινία του Jerry Lewis και κάνα εγώ στα κρυφά στα βλεφάρα σου μαρία να γελάς και εγώ θα στο πω πως αγαπώ χορεύοντας σου πα σαν το Μίκη σαν το σαρλό με δυο γκριμάτσες και με μία τούμπα. Από το τραγουδάκι που μας λέει η νιά, της είναι σου η που κάθεται μονάχη και κλαί ξανά, γιατί είναι σαν ο χαμένη. Μα εσύ να γελάς κι εγώ θα το πω πως αγαπώ χορεύοντας τούμπα σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό με δυο κρυμάτσε και με μια τούμπα. Τόσες φωτιές αναβούν οι ανθρώποι στη γη δεν θέλω όμως αυτά να τα ξέρεις Μένα ένα κουτιέντα για μην πάντα παιδί ποτέ σου να μην υποφέρεις μα να γελάς κι εγώ θα στο πω πως αγαπώ χορεύοντας ούμπα σαν το Μίκι, σαν το Σαρλό με δυο και με μία κούμπα Μέσα μου πως ξετούν γλυκιά μουσική τα μυγδαλάκια που έχει στα μάτια Όμο και ο Βιβάλδι, τα δει θα σου είχαν γράψει χίλια κομμάτια γι' αυτό να γελάς και το θα στο πω το σάγαπο αγαπώ χορεύοντας σου σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό με δυο κρυμάτσες και με μια Να γελάς και το θα στο πω του αγαπώ χορεύοντα σούπα. Σαν το μήκη, σαν το σαρλό, με δυο κρυμάτσε και με μια δούπα. Να γελά και εγώ θα σκοτώ, του αγαπώ χορεύοντα σούπα. Σαν το μήκη, σαν το σαρλό, με δυο κρυμάτσε και με μια τούμπα. Σας βλέπω από ώρα, αλλά δεν σας χαιρέτησα και από το μικρόφωνο ε, Παναγιώτη Εσένα λέω, Τράβελοκ, την Φούσκα και τον Γιάννη Τορετέο Καλώς ήρθατε παιδιά, εδώ στην παρέα μας Ελάτε και η ντροπαλή απ' έξω, ελάτε όλοι μαζί, ωραία είναι εδώ Λοιπόν, να φιλοσοφήσω λίγο τώρα ε, Πάντω, ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα είναι αυτός είτε άντρας, θα σε ερωτευθεί για την ικανότητά σου να του βγάλεις προς τα έξω ε, ή να, να ανακαλύψει και να του βγάλεις προς τα έξω μια πλευρά του την οποία ούτε, ούτε ο ίδιος γνωρίζει ότι έχει Αυτό ισχύει και για άνδρες και για γυναίκες Τώρα αν καταφέρει να βγάλει και τέτοια παιδικότητα που να τις λες αγαπώ κάνοντας το μίκη, ξέρω εγώ κάνοντας και <laughs> όλα αυτά που μα έλεγε το προηγούμενο τραγουδάκι ο Γιώργος Αντωνίου ε, θα είναι ωραία πράγματα ε? αν μπορέσει να στο βγάλει και αυτό πάντως το σημαντικό αυτό τουλάχιστον που εγώ πιστεύω είναι περνώντας από τη ζωή κάποιου να μένεις αξιομνημόνευτος είτε μείνεις εσάη είτε τέλος πάντων οι συνθήκες σε κάνουν να αποχωρήσεις κάποια στιγμή να, να, να μένεις αξιομνημόνευτος να μην μένεις αξιοθρήνητος γιατί αν καταφέρεις να γίνεις αξιοθρήνητος έτσι και φύγεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βάψεις τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Είναι εντελώς σίγουρο ότι θα τις βάψει στο χρώμα του μισώσεις και γυρίσεις. Έτσι, στάνταρ αυτό. Για να σε εκδικηθώ σου σκιζώ τις και εσύ όπως κι εγώ. Κομματιά στις γονιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου καίω. Μέσα στο πύρετο μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα κι η σιωχώ στον δρόμο Βρύψα που πήδια τώρα και ζωγραφιές που σκίζω Καπό στερπα αγαπώσες κι η βάφω της Κουρδίνη. Για να γιατρεύσω ήσατε λιώτες πληγές Αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ Για να γιατρεύσω ήσατε λιώτες πληγές Αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ We'll be Εσύ όπως και εγώ, φρύψαλα και σκούπιδια τώρα οι ζωγραφιές σου σκύφτω. Καπός θέλω που και βάθω τις κουρτίνες mi que salkomza Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το τσολιαδάκι ο Μίκη Αλλά άκουσα ότι έρχονται λέει φέτος πολλοί celebrities. Ε, είμαστε πολύ κοντά στο να τους υποδεχθούμε. Διάσημους ηθοποιού του Hollywood Η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πίτ Ποιο άλλος ε, είχα ακούσει Α ο Τόμ Χάνξ, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Μαντώνα Ο Χάρισον Φόρντ ε, Ίσως έρθουν και άλλοι εδώ πέρα, βέβαια το καλοκαίρι πάντα έρχονται αυτοί, έτσι δεν είναι σίγουρο τώρα ότι ήταν ο Μίκη και αυτά Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν από αυτό Πάντως έχει πλάκα ε, όταν κάποιες ελέμπριτις μπαίνουν έτσι α, κάπου, σε κάποιου χώρους, ξέρω εγώ, με στυλ και με αέρα κοινό μου Ήρθα να σε καταδεχθώ Και άμα δεν έχουν την ανάλογη υποδοχή... Ε, ξέρω εγώ, παίρνουν και περάσουν αδιάφοροι, φρικάρουν τότε. Ε. Ε, από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι είναι να ερμηνεύουν λάθο πράγματα. Και προπαντό να ερμηνεύουν λάθο τον εαυτό του. Να τον θεωρούν έτσι κάτι πολύ σημαντικό, να τον περιφέρουν σαν κάτι αξιοθαύμαστο. Ξέρω εγώ, πλάκα δεν έχει, ε. σα έχουν τέτοιες τέτοιε περιπτώσει. Ε, διαβάζουμε, κάνουμε δηλαδή έτσι, ξέρω εγώ, με κάτι τραγουδιστέ που κάνουν δηλώσει. Έτσι προσπαθώντας να τραβήξουν το ενδιαφέρον Έχουν πλάκα Υπάρχει όμως και αντιμετώπιση των ψυχώσεων Υπάρχει τρόπος Υπάρχει από... Με κέντρα ψυχιατρικά Δεν πρόκειται δεν πρόκειται να σώσεις Η ψυχώση παραγωγό Βαθύτερης αιτίας Κυρίως οικονομικής Δομής της, κοι, δομής της κοινωνίας Στη θεραπεία παραλλήλα θα πρέπει να κοιτάξει. απ' την αιτία ρυζικά, τον κόσμο να, τον κόσμο να παλάξεις. Και το κακό στη ρίζα του, αν το αντιμετωπίσεις, πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να, θα πρέπει να χτυπήσει. Ότι αναπτυσσόμαστε το ξέρετε έτσι Ανάπτυξη Πια Ποια ελληνική εταιρεία άνοιξε κατάστημα Στα Ηνωμένα Αραβικά Έμιράτα Ποια Περνώντας έξω από το κατάστημα Της συγκεκριμένης εταιρείας Μυρίζουν λέει, έντονες μυρωδιές, αρώματα Υπάρχουν μόνο σπιτικά καλλιντικά Βρίσκεις ένα από τα καλύτερα Αντικυταριδικά προϊόντα Με όνομα Αφροδίτη Πρόκειται για την Fresh Line και τα προϊόντα της αυτά, αυτής της εταιρείας είναι διαθέσιμα εκεί στα Αραβικά Έμιρατα, μάλιστα σε ένα υπερπολυτελές εμπορικό κέντρο το Boutique Sun and Sky Mall το οποίο βρίσκεται στο Rim Island, στο Abu Είναι ένα περίφημο σπα αυτό το οποίο λέγεται Boudoir Bote Lunge, και εκεί πέρα θα πηγαίνουν οι celebrities που λέγαμε πιο μπροστά οι κυρίες των εμμύριδων θα κάνουν διάφορες θεραπείες εκεί με αυτή τη σειρά τα οποία, η οποία έχει ενταχθεί στο πολυτελές πρόγραμμα περιποίησης των κυριών εκεί πέρα και η ανάπτυξη ξεκινάει απέξω τώρα το μέσα τι γίνεται άλλη ιστορία αλλά δεν πειράζει θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή μην ανησυχούμε θα πηγαίνει λοιπόν η Γκουλτζαμαλ, θα πηγαίνει η Λεϊλά, θα πηγαίνει η Αϊσέ Έχουμε και μια ακόμη καλύτερη, έχουμε την Τζεμιλέ εδώ πέρα εμείς Μανώλη Σιώτης και Ντούο Χάρμα Τα σχημαίνω το θεγάρι, στην την κουρμάλια. Τρελατικά όταν σε τα θεγάρι, τα θεγάρι, καρδιά Μα τον θεγάρι, τα θεγάρι, τα Τέτοια νερά δεν ξανάεινα σε όλη την Ανατολή. Τέτοια νερά δεν ξανάεινα σε όλη την Ανατολή. Μα τον αλαχάκι τζεμιλέ μου ή σε γιουζέλι, σε κουμπρί. Τα σου τα το κλάδια, τα χρυσαφένια σου μαλλιά. Τα κόκκινα σου τα χειλάκια είναι φτιαγμένα για φιλιά. Μα <μπάτω> το να λάχτε, μιλέ μου είσαι σε είσαι Τέτοια νεράιδα δεν ξαναείδα σε όλη την Ανατολή. Τέτοια <Ται> νεράιδα δεν ξαναείδα σε όλη την Ανατολή. Μα τον αλάχα δε μιλάμου, η σαγιουζέλη τε κουκλί. Σε γιουζέλ, είσαι κουκλή. Τέτοια νερά, είδατε ξανά γαϊδά σε όλη την Ανατολή. Με πολύ χαρά βλέπω τον Φίλιππο. Πια σου βρε, Φιλιππάκο. Άντεβρε, να σε βλέπουμε. Ά το καλό σου πια. Να άρχεσαι, αφού το έχουμε πει. Χάρη και οψίδα πάρα πολύ, ε. Καλημέρα σου, καλή βδομάδα. Ε, να χαιρετήσω και τον VA505 ε, και τη Μέριλ 82. Μέριλ, αν δεν κάνω λάθος, εσύ πρέπει να είσαι απογραβενά, ε. Αν σου πω τι περιπέτειες είχα χθες εκεί στην περιοχή σου ψάχνοντας να βρω την... Ε, όλο αρακίνα το λέω, τη, τη Σαμαρίνα. Τη Σαμαρίνα. <laughs> θα στα πω κάτι δίαν κάποια στιγμή αν τύχει να μιλήσουμε. Λοιπόν, ε, να κάνουμε λίγο ένα... Όχι τα στάκια, έτσι να κάνουμε μια διαπίστωση. Πόσες φορές την ημέρα σου έχει τύχει να κοιτάξεις το ρολόι σου και μετά από δύο λεπτά να το ξανακοιτάξεις γιατί δεν θυμάσαι την ώρα που είδες. Mm -hmm. Όταν πίνεις καφέ ανακατεύει αφηρημένα συνέχεια με το καλαμάκι. Αυτές είναι διάφορες συνήθειες που κάνουμε Πρέπει να το έχουμε κάνει οι περισσότεροι από εμά. Για προσέξτε λίγο και τα άλλα. Μόλι γνωρίζει κάποιον και μετά από 5 λεπτά συνειδητοποιεί ότι δεν θυμάσαι το όνομά του. Στον συστήνουνε και μετά από λίγο ξεχνά πόσο τον είπανε. Πόσε φορέ ανοίγει το ψυγείο και κοιτάει μέσα χωρί να ξέρει γιατί το άνοιξε. Το ίδιο ισχύει και για την τουλάπα. Την ανοίγει και κοιτά και δεν ξέρει γιατί την άνοιξε τώρα. Ε, Επίση. Πόσες φορές έχεις μπερδευτεί και έχεις αποκαλέσει τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, μωρό μου, ξέρω που, αγάπη μου, ψυχή μου ή τέλος πάντων κάτι από αυτά που συναθίζεις να λες στον σύντροφό σου. Για κάντε ένα τεστάκι, αυτά ήταν τα πρώτα πέντε και μετά το τραγουδάκι με την Μάρθα Φριτζίλα θα πούμε άλλα πέντε. χάθηκε στο σκοτάδι τα εκκλησάκια στις τροφές κούναν λευκό μαντήλι και από τα μάτια του σκυλά το ταγγισμένο λάδι ο καραβόμιλο, ύστερα η στυλίδα ύστερα την ιερή χώρο, μπροστά στα μάτια μου είδα δεν ξέρω που γεννήθηκα, θυμήστε μου που πάω ξέχασα αυτούς που Στυλωμένα πόδια ο νήσικη δίνει στο μηλάν, το μέτρημα του χρόνου. Υψώνονται τα χαλκίνα, βουλιάζουν τα διόδια, χάνονται και τα ξωτήματα τα Στο μπάκι που έριξε η πρέλα του αθοφόρου κρατάει το θόρυβο μακριά. Τα φτιά του φθινοπόρου, δεν ξέρω πού γεννήθηκα. Την μου που πάω. Ξέχασα αυτού που έψαχνα κι αυτού που Βλέπω, συμμετέχετε. Ε? Τελικά το ψυγείο με την κατάψυξη, όλη το έχετε ανοίξει εκεί πέρα και έχετε βάλει μέσα πορτοφόλια, πετσέτε. Ε? Λοιπόν, πάμε στα άλλα πέντε τώρα. Λοιπόν, πόσε φορέ όταν είχε κάνει μια σκανδαλιά μικρό ή μικρή, όταν ήσουν, δεν είπε ε, Δεν το έκανα εγώ, αυτό το έκανε. Κάρφωμα των άλλων. Ε, πόσε φορέ έχει στείλει, τάχα κατά λάθο, μήνυμα στο κινητό κάποιου. Ότι και καλά κατά λάθο ήρθε σε σένα mm. Γράψτε τα αυτά, περιμένω να δω ε. Ε, Πόσες φορές βγήκες για ψώνια Αλλά τελικά αγόρασες Ό,τι πιο άσχετο βρήκες μπροστά σου Και όχι αυτό που ήθελες Ενώ πήγες για συγκεκριμένο πράγμα Πήρες όλα τα άλλα εκτό από εκείνο ε, Επίσης Πόσες ώρες έχεις χάσει Στον καθρέφτη να κάνεις αστείες γκριμάτσες Όλοι το κάνουμε έτσι και το δέκατο, το οποίο αυτό δεν έχει πλάκα. Έχεις τύχει να πεις για κάποιον, έλα μωρέ αυτός και λοιπά, να, καλώς πάνω να εκφραστείς έτσι κάπως και γυρνάς και βγεινά ακριβώς από πίσω σου. Βουάου, ε; τι λες εκείνη την ώρα, πώς μπαλώνεται, δεν ξέρω. <laughs> Τα αφήνει. να ορ... αιωρείται. <laughs> Αδιάφορα το παίζει, αδιαφορία. Παπά Ζωγλου, από περιέργεια υπάρχω. Σαν αχθό φόρο όπου βρω την δουβαλάω. Στο αγόρι τραγουδάω κι ο σκοπό θα αναπτύσσει. We'll pay. Στο τέλο, κι το τέλο, θέλω να την σέρια και Κι αν στο ναδύ, ποιοι να πάω. Συμφωνώ και ετοιμασμένο μερό, μεροκά Από περιέργεια υπάρχω και από «Καραγγιος Λίκη». Αυτό το τραγούδι όταν είχε την σταφόρτα του τότε μ' πάρα πολύ και εξακολουθεί να μ' αρέσει ε, Είδα προχθές ένα βίντεο, το δείχνανε εκεί συνέχεια Βάζαν στο διαδίκτυο από εδώ, από εκεί, όπου και να πήγαινε σε όποιο χώρο τέλος πάντων το βλέπεις μπροστά σου Ήταν για μια τάχα γοργόνα είναι αλήθεια ότι η φαντασία του ανθρώπου έχει δημιουργήσει χιλιάδε πράγματα, έτσι. Ε, ανάμεσα σε αυτά είναι και οι γοργόνε που χτίστηκαν διάφοροι μύθοι πάνω σε αυτέ. Αυτό το βιντεάκι ήταν ένα ντοκιμαντέρ του Animal Planet. Και εκείνη το πάσαραν σε στείλω ότι μα βάζει σε υποψίε τάχα για την ύπαρξη τέτοιων πλασμάτων. Ο φακό της κάμερα εντόπισε ένα πλάσμα πάνω σε κάτι βράχια. Έκανε ζουμ εκεί ο οικονολήπτης για να, βρει, να το πιάσει καλύτερα και ξεχώρισε ένα, μια μορφή τέλο πάνω κάτι ήταν εκεί. Το οποίο κατάλαβε ότι το παρακολουθούν και βούτηξε και χάθηκε μέσα στα νερά. Και όπως βουτούσε φάνηκε και μια ουρά έτσι να έχει απ' έξω. Τώρα αυτό τι ήταν, ήταν ένα καλωστημένο σκηνικό, ήταν καμιά ηθοποιός που φόρεσε ουρά για να κάνει την γοργόνα... Έλεγε από κάτω, δείτε το βίντεο, λέει, και βγάλτε τα δικά σα τα συμπεράσματα. Εγώ είναι αλήθεια ότι το είδα δύο-τρει φορέ, έτσι προσπαθώντα να καταλάβω τι γίνεται. Έψαχνα να βρω εκεί τη γοργόνα όπω την ξέρουμε εμεί, όπω την ε, βλέπουμε σε ζωγραφιέ. Ξέρω ε... στα καράβια δεν ζωγραφίζουν τι γοργόνε, εκεί μπροστά στην πλώρη. Ε, περίμενα να είναι ξέρω εγώ, καλή γραμμή, γυμνώστιθη, ε, με μακριά μαλλιά. Η γοργόνα, βρε παιδιά, πώ την ξέρουμε τη γοργόνα, ε, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά τίποτα από αυτό, έτσι. Εγώ εκείνο που είδα ήταν κάτι σαν να ήταν μια φώκια. Φώκια σίλια, ε? Μια χοντρή φώκια. <laughs> το συζητήσαμε γι' αυτό το λέω. Ε, έμοιαζε εκεί να κάθεται πάνω σε ένα βραχάκι... η οποία ενοχλήθηκε και, και για κάποιο λόγο βούτηξε μέσα στο νερό. Τώρα, αν δεν ήταν φώκια και ήταν κανένα παρεμφερές φωκοϊδές, δεν ξέρω... Εδώ που τα λέμε εγώ θα ήθελα να ήταν η γοργόνα, έτσι για να είχαμε να λέγαμε Αλλά όση η φαντασία και να επιστρατεύσω τώρα η Γοργόνα εκείνο το πραγματάκι δεν μπορούσα να το δω ρε παιδιά Φρήκα σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο είναι και μεγάλο ε, Θα σας προτείνω να το ακούσετε με προσοχή ιδιαίτερη Είναι μουσική του Στέλιου Πετράκη Η στίχη είναι του Γιάννη Πετράκη και το ερμηνεύει ο Είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι. Σε κύματα, σε νερά, σε τέτοια μπορείτε να φανταστείτε και γοργόνε. Λέγεται και γοργόνα. Αργώ από τη φωτιά κι το τσεκούρι Με τα ωραία της Με τους ρυθμούς της 10 λεπτά. Ε, δύσκολο να ακουστεί έτσι τόσο μεγάλο τραγούδι συνεχόμενο, αλλά ήταν, σε μια εκπομπή δηλαδή συνεχόμενα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήθελα να το ακούσετε. Ήταν, όπως είχα πει και για όποιον ενδιαφέρεται και δεν το πρόσεξε ίσω στην αρχή, είναι μουσική στέλιου Πετράκη, στίχη Γιάννη Πετράκη, λέγεται Γοργόνα και το ερμήνευσε ο Ψαρο ο Γιώργο Ξυλούρη, ο αδελφό του Νίκου. Πάμε παρακάτω τώρα, ε. μετά από το ταξιδάκι αυτό στα κύματα και ψάχνοντας γοργόνες Ένα ξενέρωμα έτσι για να έχουμε ισορροπία Να μην παίρνει ο μας και πολύ αέρα, μεγάλη δόση ευχαρίστηση. Να πάμε λίγο στα κακό κείμενα τώρα Μια που και κάθε μέρα ξεφυτρώνουν από ένα ένα σάρε Μικρά μικρά, θαυματουργά όμως για να μας κάνουν τα νεύρα μας έτσι να μα τα λιγάκι, ναι, να παίρνουμε τη δόση μα, στην ημερήσια. Ε, ήταν ένα κύριο εκεί πέρα, οικογενειάρχη, ο οποίο θέλει να πάει στο μουσείο τη Ακρόπολη μαζί με τα παιδάκια του. Είχε κανένα δυο παιδάκια εκεί πέρα. Ε, θέλησε ο άνθρωπο να πάει πιο ενημερωμένα, μπήκε λοιπόν στην επίσημη στο σελίδα του μουσείου για να δει μήπω δικαιούται καμία έκπτωση. Επειδή ήταν πατέρα, είχε και τη γυναίκα του, είχε και τα παιδιά του, ήταν και μικρά, λέει, μήπω έχω κάποια έκπτωση. Και έμεινε όταν διαπίστωσε ότι μέσα σε διάφορες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ε, Δικαιούνται έκπτωση και δε, ή και δεν πληρώνουν και καθόλου ακόμη ε, Τα μέλη του κοινοβουλίου Οι βουλευτές και οι εργαζόμενοι στη βουλή και όλοι αυτοί Και επειδή υπάρχει μια στήλη εκεί πέρα στο ενικός GR Στο οποίο κάνουν οι πολίτες διάφορε καταγγελίε, Πήγε και το κατήγγειλε Είπε δηλαδή ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου στην Ακρόπολη ενώ οι πολίτες πληρώνουν κανονικά. Και επισ... επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα από το ΕΝΙΚΟΣ, το έψαξαν το θέμα δηλαδή και όντως η αναφορά του κυρίου αυτού, του αναγνώστη τους, ε, ισχύει. Λοιπόν, στη φάρμα των ζώων, τι είπαμε, ότι όλα τα ζώα είναι ίσα. Αλλά μερικά ζωά είναι λίγο πιο ίσια από τα ίσια, από τα ίσα μάλλον. Είναι λίγο πιο ίσα από τα ίσα. Έτσι. Νυχτερινά αγάλματα ενός μουσείου με την Ένα Βενετσάνου. Σεβαστή το άμαθο να μην με κυνηγάς. Τα γαλλικά το Σαββατό, ποτέ μην τα Σαν αρχέ το χειμώνα την αρχή. Κλάψω, παρθενώ, να κλαψω ποτέ, απ' την αρχή οι πόρνες είναι μόνες οι άντρες μοναχοί τα λάθη και τα σφάλματα ποτέ μην τα μετράς τα πάθη σου είναι αγάλματα εόλου κι αθυνάς Τις νύχτες που κοιμάμε τα δάνατα ξυπνούν Ένα μικρό παιδάκι, 15 χρονο, στο κολέγιο Αθηνών, στην τρίτη η Γυμνασίου Σε κάποιους διαγωνισμούς πέρυσι προσπάθησε να τη Και μέχρι εδώ εντάξει δεν υπάρχει και τίποτα ιδιαίτερο Λίγο πολύ όλοι κάναμε και από ένα σκονάκι έτσι δεν είναι Προχθές το συζητούσαμε και στο τσάτ εκεί λέγαμε με την σαπουνόφουσκα και με κάτι άλλα παιδιά με το λουκά ο οποίος ήταν επιτηρητής αυτές τις μέρες έλεγαμε και τις εμπειρίε μας από αυτό το θέμα Και ο τράβελοκ ήταν και άλλα παιδιά πολλά ε, Λοιπόν δεν είναι κάτι σημαντικό αν ένα παιδί τώρα πάει να τη γράψει Όμως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο παιδί είναι, Πρόκειται για το γιο του Πρωθυπουργού Ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 2012 Που είχαν εξετάσεις θέλησε από ένα συμμαθητή του να μάθει αν τον ρωτούσε εξωγω είναι σωστό έτσι είναι διαφορετικά η καθηγήτρια τους πήρε χαμπάρι τον έκανε παρατήρηση μπήκε ανάμεσα κάπου εκεί να τους διακόψει ο μικρός εξακολούθησε αγνοώντας την ξαναεπέμενε ρώτησε τον φίλο του και μάλιστα έτσι με γλώσσα κατάλληλη όπω μιλάνε τα παιδιά και ξέρουμε όλοι του έλα ρε, του λέει ρε τάδε πάντων λέγε αυτό είναι ή τίποτα άλλο. Εκνευρίστηκε η καθηγήτρια, αφού του έκανε και δεύτερη παρατήρηση και μονόγραψε την κόλλα του. Και μέχρι εκεί πέρα εντάξει. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονό, θα έπαιρνε και την κατάλληλη συμβουλή από την οικογένεια και θα έλυγε το θέμα. Ναι, όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είχε γίνει, ε, την καθηγήτρια την απέλησαν. Επειδή το περιστατικό ήταν εξαιρετικά σοβαρό από πολιτικής πλευράς... ...καθώς επρόκειτο για το γιο του νέου πρωθυπουργού της χώρας... ...γιατί πέρυσι έγινε αυτό έτσι... Ήταν καινούργιες οι ε, Για να μην μπλέξει το όνομά του σε παρατράγουδα... ...και επίσης παράλληλα για να συμμορφώσει και όποιους καθηγητές... ...στο μέλλον πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο σε γόνους καλών οικογενειών... ...πολλά υποσχόμενων στο κράτος ιδίως... Θεώρησε καλύτερο να απολύσει την καθηγήτρια... Η οποία καθηγήτρια σημειωτέων... Εργαζόταν στο Κολέγιο των Αθηνών... Από το 1991... Δεν ήταν καινούρια. Έτσι ήταν πολλά χρόνια η γυναίκα εκεί πέρα... Ε, βέβαια η πλευρά του κολεγίου... Ε, μίλησε για ανεπάρκεια της καθηγήτριας... Και αποκλίνουσε συμπεριφορά... Η οποία λέει είχε παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα... Και ότι δεν ήταν αυτό το γεγονός η αιτία αλλά ότι είχαν μαζεμένα πολλά εις της λέει το τελευταίο διάστημα όμως το εντοπίζουν τώρα ο... το γεγονός αποσιοπήθηκε τώρα το βγάλανε κάποιες εφημερίδες το χωνί συγκεκριμένα εγώ εκεί το διάβασα ε, στην επιφάνεια συζητήθηκε εκτενώς αναφέρεται σε διάφορα σημεία μέσα στο διαδίκτυο η καθηγήτρια είναι σε δικαστήρια το οποίο ήταν τώρα τον Απρίλιο γινόταν το δικαστήριο για να... γιατί ζητάει να επαναπροσληφθεί έτσι ζητάει το δίκιο της είναι λέει καταβεβλημένη πάρα πολύ από γύρω γύρω έχει δεχθεί διάφορες πιέσεις και, αυτά. και να σημειώσουμε και κάτι ακόμη εδώ ότι πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο του κολεγίου το οποίο απέλησε την καθηγήτρια είναι ο αδελφός του πρωθυπουργού ο κύριος Αλέξανδρος Σαμαρά Οικογενειακή υπόθεση το θέμα Και τα συμπεράσματα όλων εμ... ημών Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, αυτό το, παρά, το πράγμα έτσι Το ρουσφέτι το εγώ είμαι Το έχω μπάρμπα στην, κτωρό, στην Κορώνη γιατί η Τωρώνη, Κορώνη, Κορώνη Η Τωρώνη είναι στη Χαλκιδική Η Κορώνη είναι ο μπάρμπας από την Κορώνη Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ Δυστυχώ. Κυρά μας μη δίνεται βοήθεια ούτε μάγκουρα στο προσκεφαλόσιμα γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της κι όταν μιλάω θα με λέει αλληταρά και αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της θα καταντήσουνε εμπορίδουλικοί τα άνια τα χάνονται στα βρωμικά σοκάτια για να μετρήσουν με το πόη τους τη γη Λέγγω άψε να με κυβερνάς λέγω, λέγω, λέγω, λέγω άψε να με τυραννάς κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου δεν τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι η συντροφιά σου στη ζωή μου και η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημού Ρε, να μας πεις μια ιστορία πώ ήταν τότες η μανούλα μας παλιά Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία Ίσας να νουρίζε με χάδια και φιλιά Λέγω, λέγω, λέγω, λέγω Μου σπαράζει στην καρδιά Λέγκο, λέγκο, λέγκο, λέμπο Μου πληγώνει στη χαρά Κι ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι Τη κουτραξίνει και παράκειλε καφέ Μητέρα είπε ήταν ένα κοριτσάκι που όρφανο μαζεύε σε παξέ. Τα τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λούλουδα που ο χάρος είχε βάλει Εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή Λέγω, λέγω, λέγω, λέγω Μου έχεις φάει τη ψυχή Λέγω, λέγω, λέγω αδέρφια να όλοι μαζί. Αυτή, παιδιά μου, ήταν τότε η μανούλα, ο κήπος ύστερα Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα κι απ' τα κουρέλια του φαινόταν οι πληγέ. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει ή βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το, Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει να αναζητάει μια θαμμένη ελευθεριά. Λέγω, λέγω, λέγω, μάνα, στο καμίνι της ποτειάς. Λέγω, λέγω, λέγω, μάνα, πες μας πάνι τι ζητάς. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού Λέγκο, το οποίο πάντα μου φέρνει μια, έτσι, μια μελαγχολία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά με μελαγχολεί. Νέλουκα, ναι, διάβασα τι έγραψε. Ε, Ήταν από το Κολέγιο Αθηνών ο γιος του Πρωθυπουργού και απέλησε την καθηγήτρια η οποία έφταιγε βεβαίως αν είναι δυνατόν τόλμησε να επιπλήξει και να μονογράψει κόλλα και την απέλυσε ο αδελφός του πρωθυπουργού είπαμε η οικογενειακή υπόθεση ε, εξού και το λέγκο που έβαλα αμέσω μετά γιατί κάπου έτσι όλο αυτό αυτό μου θύμισε και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο λέγκο-λέγκο και μελαγχολίες πάμε στο κυκλαδίτικο τώρα του γκάτσου έτσι να πάρουμε λίγο επάνω μας Γίνονται και λαθάκια καμιά φορά, ε, στο διάλεγμα Στην Μύκονο, στη Σερήφω, στη Σικίνω, στη Μήλο Πετάς κι η Παρισόμιλο κι εγώ πετάω μήλο Στην Άμοργο, στη Κίμολο, στη Νιώ, Σαντορίνη Μου στέλνεις κι η τρολέμον, όσου στέλνω μανταρίνη Σου που πίνει το καφέ του, να σε έχει ματζουλάνα του, να σε έχει κάτι πέτου. τις τη μάνα σου που μπαίνει στο σκαπίδι, Να μη σου λέει, Πηγαινόλογα τι τη φάει το ποιδη. Δώσει μεγάλο χαρίκι, παναγιά ή κανάλα, να μεγαλώσει γρήγορα σαν τα κορίτσια τα άλλα. Και τα γιόλιο σαν ημέρα στην άξο και στην πάρο. Να δώσει καλά μοιότησα, γυναίκα να σε πάρω. Κυρίσου σου που ρίχνει παραγάδι Να'ρθει να, να ακούει παιδιά σου με την Κυριακή το βράδυ Παράγειλα τη μάνα σου που μοιάζει με παρέλι, Να σε ποτίζει αφρό γαλώ, να σε ταΐζει μέλι. Κονώ στη σελίφο, στη σοκ, κοινο στη μύλω. πετάς μήλο και εγώ πετάω μήλο. Στι άμοργο, στην κοιμόλο, στην στη σαντορίνη. Μου στέλνει και τρολέ σου στέλνω μανταρίνη. Ωραίο δεν ήταν το κυκλαδίτικο έγινε λίγο μπέρδεμα στο να το βάλω και ένα άλλο <laughs> Αλλά εντάξει το διόρθωσα Αχ, Λοιπόν το θέμα του Γιάννη Πλούταρχου μέσα σε όλα έχουμε και τον Πλούταρχο έτσι <laughs> Κυριάρχησε στο διαδίκτυο και αυτό και όχι μόνο στο διαδίκτυο και εδώ πέρα σε εμάς μέσα στο Music Heaven Είχε την τιμητική του ένα θέμα Εκτός από τις δηλώσεις του και τις εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει εκ των υστέρων μάλιστα αθιγμένος και όλα επειδή του κολλήσανε λέει, ταμπέλες ε, Εκτός από όλα αυτά, από αυτές τις δηλώσεις που έκανε είναι και άλλη ιστορία στη μέση ε, Σύμφωνα λοιπόν με το Real News το δημόσιο ζητάει τώρα για να αποδεσμεύσει το σκάφος του Πλούτερχου το Saint George, ε, το ποσό των 300.000 ευρώ το οποίο είναι φόρος που αναλογεί προκειμένου να είναι το σκάφος του νόμιμο ε, Το είχε δηλωμένο σε μια εταιρεία αλλά μετά από, Δηλαδή δεν το είχε στο όνομά του Το είχε, σε μια εταιρεία, το είχε, είχε δηλώσει ότι ανήκει σε μια εταιρεία Οι αρχές όμως έκαναν έρευνα και αποδείχθηκε Πως η θέση της Μαρίνας στην οποία το είχε εγκυροβολημένο Νικαιζόταν στο όνομα του τραγουδιστή και στο όνομα του επίση, ε, εκδίδονταν και τα νεολόγια και τα ναυλοσύμφωνα και όλα αυτά οπότε σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία και παράλληλα κινδυνεύει να κατηγορηθεί και για λαθρεμπόριο έτσι έγραφε στην είδηση που βρήκα τώρα λαθρεμπόριο δεν ξέρω για ποιο πράγμα και πού ακριβώς το στηρίζουν, αυτό έγραφε πάντως. ο δικηγόρος του τραγουδιστή ε, ο οποίο σημειωτέων από ότι είδα στην τηλεόραση είναι ο κύριος Σάκη και Χαγιόγλου δήλωσε ότι ο πελάτης μου λέει δεν έχει ειδοποιηθεί για να πάει να κάνει αλλαγή του σκάφους από επαγγελματικό σε ιδιωτικό η αρχαία όμω του είπαν ότι ο νόμος αυτός ισχύει για όλους και κανένα ιδιοκτήτη δεν έχει ειδοποιηθεί ιδιαιτέρως και προσωπικά δηλαδή αν είναι δυνατόν τώρα προσέξτε δικηγόρος τι ακριβώς είπε η είπε ότι ο πελάτη μου λέει δεν ειδοποιήθηκε. Δηλαδή και γιατί να ειδοποιηθεί, Εφόσον είναι γνωστό και αυτό ισχύει, δηλαδή το λέω και από προσωπική μου εμπειρία έτσι, από τι συναλλαγές μου που είχα τέλο πάντων και από τη δουλειά και γενικότερα ότι στα δικαστήρια, στην εφορία, στην κοινωνία, ε, στι συναλλαγέ, γενικότερα δεν αναγνωρίζεται άγνοια του νόμου σε καμιά παράβαση. Δηλαδή δεν μπορεί να πα στο δικαστήριο και να πει Α, ξέρετε, εγώ δεν ήξερα, γιατί με αυτή τη λογική. Ο καθένα που πέφτει σε οποιοδήποτε παράπτωμα θα πήγαινε, θα έλεγε Δεν ήξερε και εντάξει, όλα με λιγάλα Και εδώ βέβαια κολλάει τώρα το Δεν ήξερε, δεν ρώταγες ή όπως έλεγε η γιαγιά μου, Όποιο έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Δηλαδή, έχει κάτι, φρόντισε κιόλα να το ξέρει να μάθει πάνω γύρω από αυτό, να είσαι νόμιμος να είσαι σωστό. Οπότε κύριε Πλούταρχε, τώρα πλήρωνε του φόρου σου κανονικά όπω ο κάθε κοινό θνητό. Και δεν νομίζω να σε σώσει και ο δύο έπρεπείς κύριο δικηγόρος σου Δείτε αγαπητέ μου σκαφάρα έχεις Δεν έχεις τη βάρκα μας την κουρελού Μ, Έτσι δεν είναι Για να είναι 300 Το ποσό που ζητάνε Δεν πρέπει να είναι κανένα μικρούλι πραγματάκι Κάτι καλό θα είναι, κάτι μεγάλο Κάτι που πρέπει να πληρώσει Τώρα κανονικά εδώ πέρα θα ήθελα να αφιερώσω <laughs> Στον πλούταρχο. Ένα τραγούδι έτσι να καθίσει εκεί στα βραχάκια Να πάρει και ένα μπουκαλάκι από αυτές τις φιάλες των 200 ευρώ Ξέρει εκείνο. Ε? Και να τα ουσκάκια των 200 Λοιπόν να καθίσει εκεί απέναντι έτσι και να το απολαύσει Ας πούμε θα του βαζαπηχεί πούμε τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια ξέρω εγώ με τον Πολυκερμανίδη Αλλά εντάξει τώρα δεν θα βάλουμε τέτοια Θα βάλουμε κάτι πιο καλό Καμία σχέση με Κερμανίδη Έτσι να το αφιερώσουμε κάτι έντεχνο Το ουσκάκι Στο μαγαζί του θα το πίνουνε με τα 200 Θα με δικάσει Ο κούμπος και τα Χρήσου, που οι πουχρσω κ νυτεες τα π τι α προκνι τα κρεμάνε το χριστό Σστγ κσαρι πάκ ρ οι μα για δωσιά, Τα είδωνι μας διαγιάσω στα προδά και μου φρισσώ δίς μην τες μου τα πές διασκοριογι ήτενες στα αγκεμάνε Yeah. ότι η ε, θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνια και ενώ ο Πλούταρχος έχει τον πόνο του και προσπαθεί να ξυλώσει τις ταμπέλες που του κολλήσανε άδικα ε, πολύ άδικα του τις βάλαν τέλος πάντων λοιπόν αρκετά είπα γι' αυτό να θα φανώ και κακεντρέχει στο τέλος λοιπόν κάποιοι άλλοι έχουν ε, το δικό τους το χαβά έχουν έτσι, διάφορες ε, δραστηριότητες να αναπτύσσουν δεν βαριούνται φαίνεται αυτοί, ξέρω εγώ Διότι οι κύριοι είναι γαλαζοαίματοι Και ως γαλαζοαίματοι αντί να καθίσουν εκεί να ασχοληθούν με oh, Με τι να ασχοληθούν, ξέρω εγώ, με κυνήγι, με ψάρεμα Με τέτοια πράγματα Ασχολούνται με άλλα Η είδηση λέει ότι έρχεται το κόμμα του Παύλου Γερουλάνου και του πρίγκιπα πανικόλαου και μου λέει και κάτι παρακάτω το μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να μου πείτε αν το ξέρετε εγώ πρώτη φορά το διαβάζω λέει ότι γράφει οι δύο συγγενείς και φίλοι είναι και συγγενείς ο Γερουλάνος με τον Πρίγκιμπ Ανικόλαο δηλαδή τι σχέση έχει με τη βασιλική οικογένεια εγώ δεν το ξέρω αν κάποιος ξέρει κάτι α μου το πει ενδιαφέρει. λοιπόν λέει λοιπόν, η είδηση ότι οι δύο συγγενείς και φίλοι προχωράνε σε μια κίνηση έκπληξη που θα προκαλέσει αναταράξεις και δεύτερη σκέψεις σε πολλούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο κόμμα θα κατέβει με συγκεκριμένη οικονομική πρόταση, την οποία επεξεργάζεται ήδη ένα τίμι ειδικών και θα προτείνει την κυκλοφορία διπλού νομίσματος, την ελληνική λίρα για το εσωτερικό της χώρας και το ευρώ για τις εξωτερικές συναλλαγές. Η ελληνική λύρα θα υπολογίζεται σε σχέση με την αγγλική λύρα. Ε... ένας άλλος πάλι στενός φίλος του Πρίνκη Πανικόλαου θα προχωρήσει και στη δημιουργία αδελφού κόμματος στην Κύπρο και η συνέντευξη τύπου με την οποία θα ανακοινωθεί η ίδρυση αυτού του κόμματος θα δοθεί που αλλού στις πέτσες λοιπόν διπλό νόμισμα ελληνική λίρα και ευρώ ε, γερουλάνος συγγενής και φίλος με τον πρίγκιπα πριν πρίγκιπας Νικόλαος δραστηριοποιείται στην πολιτική των εσωτερικών της Ελλάδος επεκτείνεται και με ένα φίλο του και μέχρι την Κύπρο Τι είναι όλα αυτά άραγε α? Γιατί γι' αυτό και εγώ να ρωτήθηκα στην Αρχή Λου εφόσον είναι πούμε. Ε, εντάξει, άνθρωποι, τα έχουν λυμμένα τα θεματάκια τους γιατί τα θέλουν τα παραπέρα α? γιατί δεν πάνε ένα ε, ε, κυνήγι να πάνε κάπου έτσι να, ξέρω, να κάνουν να, να τέτοια πράγματα να ασχοληθούν ε, βασιλικά πράγματα Κάνουν κόμματα, τώρα να τρέχουν να βγάζουν λόγου εκεί μέσα στο όχλο. Ωχ, Τι να πω. Α μα πει ο Γκαϊφίλια εδώ λιγάκι. Μα λέει για ένα βασιλιά. Για δέστε λίγο. Σε θέλω να σας πω την όμορφη ιστορία Του δύο του τρελού που φάγαν τα θηρία Όχι απ' αυτά που συναντά Κανεί μέσα στη ζούγκλα Μα κάτι άλλο γαγερά με πετάλα και φούντα Αυτός λοιπόν γεννήθηκε στην μακρινή τη θράκη Είχε μια κούνια και ένα χρυσό βρακάκι Ήταν ωραίος πρίγκιπας βραδίνους και τεμπέλεις Όπως τα έγραφε για αυτόν και ο φίλος Καμπανέλης Ήταν γλυκός, ήταν ξύλος, είχε δυο μάνα πόλη Κοιμάνα τον καμάρωνε και όλο του το σόλι όσπου μια μέρα σύμφορα χτύπησε το παλάτι και ο Βασιλιά αρρώστησε από κακό το μάτι. Πρέπει ξύνα του δώσανε σιρόπια και ματζούνια. Δι ξεματιάστρε φέρανε απάγνωστα κατούνια. Αυτό εκεί μου λάρωσε δεν έλεγε να γιάνει. Όσπου μια μέρα πέθανε τελείω στο τηβάνι. ο λαός μια μέρα τον πεντούσε και τις υπόλοιπες εννιά χόρευε και πηδούσε μετά την ψάξαν τη δουλειά διαπλοκές και αίμα και ο Διομήτης βρεθήκε με φρόνο και με στέμα Μαζί με το βασίλειο του δώσανε και βρίγκα Κάτι παλάτια εξοχικά, κάτι ζύκες με σίκα. Βότια, και λάδια κι άλογα που σούσαν σε σκάβλους. Κάτι ρεμάλια, αυλικούς και μια χιλιάδα σκλάβους. Τον πρώτο χρόνο χαίρονταν, πετούσε στα ουράνια Γλέντουσε με τους φίλους του, τους έδινε και δάνεια Δάνεια, θαλάσσο, δάνεια, δίπλες, τρίπλες μερίδες Όπως αυτά που παίρνουν όσοι έχουνε θημερίδες το δευτερό τα πράγματα αν λιγάκι είναι και αύριος ο καιρός Δεκέμβριο στη Θράκη οι αποθήκες άδειασαν καθώς και τα ταμεία κατά διαόλου πήγαινε λοιπόν η οικονομία Σαφώρισε πω τουρκέ στο κεφάλι! Αντίσαν όπου δίνουμε στα λόγα του στάβλου Εμεί θα εφαρμόσουμε τη διέτα του σκλάβου. Τε πρώι θα σπάσουμε 5-6 του τρεμένου. Και αφού χορτάσουν τα λόγα, θα κάνουμε πολέμου. Καινούριου σκλάβου θα έχουμε, τροφή εν αυθονία. Για τι μελούμενες γενιέ, τη νέα κοινωνία. Έσπασε άδειο, αρσενικά και κόρε. Κι οι άλλοι σκλάβοι φώναζαν ποτέ μποραχομόρε. Αλλά αυτό ο ανάλυτο και για τσάρκα, όσο οι αλλοί ταΐζαν τα άλογα με σάρκα. Αλλο χειμώνας ο Βαρίς τον έλεγε να φύγει, θαρίσκε ερωτεύτηκε τη γη του διομήδη. Κι όταν οι σκλάβοι τέλειωσαν δεν είχε άλλα κομμάτια, από την πείνα θόλωσαν τα αλογίσια μάτια. Τυπούσαν τα κεφάλια του στα κάναν όλα χάλια Κοιτάζονταν με νόημα, τους τρέχανε τα σάλια Κι όταν μια μερό βασιλιάς άνοιξε το πορτάκι Πέσαν όλα πάνω του και χόρτασαν λιγάκι Έτσι λοιπόν τελείωσε ο βρίος του Διομήδη Που προς τη μήνα ζήλωσε τη δόξα του αρχιμίδη. Η φύση τον αντάλλαξε και ωραία. Και πάσα ομοιότητα είναι εντελώ τυχαία. Να χαιρετήσω τον Τζον Ντάγκερ, τον Χρήστο τον Μουστάκα, τον Παπάζο Γλουφάν, την Κολφίνα και τον Σαββούλη των Σβέν. Γεια σας παιδιά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εκτός από τα περίεργα και τα μυστήρια που ε, αναφέραμε έτσι απαλά απαλά μέχρι τώρα Υπάρχουν και κάτι ευχάριστα πράγματα ε, Για πολλούς Έλληνες σε όλο τον κόσμο θα μείνει αξέχαστη η στιγμή Που ο Γιουτσίχιν, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτης, Στις 8 Ιανουαρίου του 2003 Πήγε τότε στον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας... ...την ελληνική σημαία που είχε μαζί του... την πρώτη του πτήση στο διάστημα. Ε, φέτος πάλι τώρα πριν από μερικές μέρες... στι 29 Μαΐου... ...πάλι ο ίδιος ο Φιοντόρ... Ε, ο ...Θόδωρος δηλαδή... Ε, ...Γιουτσίχιν... ...ο οποίος από τη μητέρα του είναι γραμματικόπουλος... ...και είναι ελληνικής ρόσος ρώσος-κοσμοναύτης... Ε, ...στις 29 Μαΐου λοιπόν. Ε, ξεκίνησε για ένα ακόμη ταξίδι στο διάστημα το τέταρτο συνολικά από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ του Καζακστάν ε, Μαζί του θα είναι και άλλοι κοσμοναύτες, ένας Ιταλός μια Αμερικανίδα η Κάρεν Νίμπερκ της Νάσα και δεν ξέρω αν θα είναι και άλλοι ε, Αυτή τη φορά μπορεί στο Μπαϊκονούρ να μην έχουν μαζευτεί οι Έλληνες της Ρωσίας να του ευχηθούν καλό κατεβόδιο όπως είχε γίνει Άλλες δύο φορές προηγουμένως Αλλά οι Έλληνες της Μόσχας φρόντισαν να γράψουν ένα γράμμα στον δικό του ήρωα της Ρωσίας Γιατί έτσι τον, απο... έτσι τον ονομάζανε ήρωα της Ρωσίας και του Πόντου Με αυτό το ανώτατο βραβείο τιμήθηκε πριν από μερικά χρόνια Του λένε λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες της Ρωσίας είμαστε μαζί σου με την οικογένεια και τους γονείς σου την μητέρα Μικρούλα και τον πατέρα Νικόλα τον αδελφό σου Παναγιώτη που μένουν στη Θεσσαλονίκη γράφουν ανάμεσα στα άλλα. και λένε επίσης ότι μπορεί να είναι ένας ρόσος κοσμονάυτης, να είναι ένας πολίτης της Ρωσίας αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι γιος του Πόντου και μας δίνει την ευκαιρία να καμαρώνουμε το έθνος μας και να παίρνουμε περισσότερη δύναμη για να συνεχίσουμε Αυτά τα έγραψε ο Νίκος Σιδηρόπουλος που είναι δημοσιογράφος και μέλο της ελληνικής κοινότητα της Μόσχας. Θα το συνοδεύσω αυτό με τον Πυρίχιο. Ένα ορχιστρικό είναι ο Πυρίχιος η Σέρα που λένε, η Ποντιακή, που είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός χορός και για τη δημιουργία του υπάρχουν τρει μυθικές εκδοχές. Η μία είναι ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κρόνου... πριν από τις τιτανομαχίες... και ενώ τότε ο Δίας ήταν μικρούλη βρέφος... οι κουρίτες χόρευαν τον πυρίχιο γύρω του... και έκαναν θόρυβο με τα όπλα και με τις ασπίδες... για να μην ακούσει ο Κρόνος τότε που σκότωνε τα παιδιά του... και τα οπεδοκτόνος ο Κρόνος... να μην ακούσει το κλάμα του Δία και πάει και το σκοτώσει και αυτό. Στην δεύτερη εκδοχή του μύθου γιατί είπαμε ότι τρεις μυθικές εκδοχές αναφέρονται στον Πυρίχιο είναι ότι στην πολιορκία της Τρίας ο Αχιλλέας πριν κάψει τον νεκρό του Πάτροκλου χόρεψε τον Πυρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων και πριν παραδώσει τον Πάτροκλο στην νεκρική πυρά από την πυρά και πυρίχιος δηλαδή και κατά την τρίτη εκδοχή ο Πύρος κάτω από τα τείχη τη Τρία, χόρεψε σε αυτό το ρυθμό από τη χαρά του για το θάνατο του Ευρύπυλου ο πύρος λεγόταν αυτός που χόρεψε, πυρίχιος δηλαδή και ο χορός. Τέλος πάντων όποια και αν είναι η μυθική καταγωγή του πυρίχιου το σίγουρο είναι ότι τον χόρευαν από τον εύξηνο πόντο μέχρι την Κρήτη ενώ οι Σπαρτιάτες τον θεωρούσαν ένα είδος πολεμικής προπόνησης και τον μάθαιναν από πολύ μικρή. Ε, βρίσκουμε αναφορές στον Όμηρο και στον Ξενοφόντα για τον πυρίχιο χορό. Και ο δεύτερος που κάνει λόγο για μια άλλη πιο ελαφριά εκφυλισμένη εκδοχή του εκφυλισ την πύρυχη ε, κάνει ο ξενοφών σε αυτό εδώ πέρα, έτσι. Ο δεύτερος ο ξενοφών δηλαδή κάνει λόγο για την, την πύρχη, που είναι πάλι ο πυρύχιος αλλά είναι λίγο πιο ελαφριά μορφής χορός. <χωρός> Αυτή η νεότερη εκδοχή του χορού υποβιβάζεται σε χορό συμποσίων, ε, δεν χορεύεται από ομάδε πολεμιστών χωρισμένου, σε αμυνόμενους και επιτιθέμενους, αλλά από μία ομάδα χορευτών ε, σε κύκλο. Και στις μέρες μας τον Πυρίχιο τον έχουν διασώσει οι πόντιοι. Ο Πυρίχιος λοιπόν που ακολουθεί αφιερωμένος με πολύ αγάπη στο Σάββατον τον Σβέν. Για τον Νάνο Βαλαωρίτη που πριν μερικές μέρες με ανοιχτή επιστρολή κάλεσε τον... στον Πρωθυπουργό τον κάλεσε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της χρυσή αυγή, νομίζω δεν χρειάζεται να πω και να αναφέρω το γεγονός ότι έγραψε, τι του απάντησε ο Πρωθυπουργό, η οποία απάντηση μάλιστα δεν τον έπεισε γιατί τόνισε ο Βαλαωρίτη ότι εντάξει απάντησε αλλά δεν καταδίκασε στην Χρυσή Αυγή. Θα πω εγώ μονάχα λίγα για... γιατί όλα αυτά λίγο πολύ τα έχουμε διαβάσει όλοι, τα ξέρουμε, τα ψάχνουμε. Εγώ μόνο θα πω για τον Άννα ο οποίο σήμερα είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο ηλικία, είναι πάνω από 90. Είναι δίδασκε για 25 χρόνια δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φραντσίσκο. Ήταν εκεί όταν η αστυνομία κυνηγούσε φοιτητές που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ ε, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου η εισβολή ή όχι της αστυνομίας εξαρτάται μόνο από το όνομα και την οικονομική δύναμη του κάθε πανεπιστημίου ε, γιατί είχε πει ο Βαλαωρίτης ότι υπήρξαν και νεκροί μέσα στα κάμπου των πανεπιστημίων ή στους γύρω δρόμους. Τότε. τότε λοιπόν. Συνεχίζει να γράφει ποίηματα και γενικότερα να ασχολείται με τέχνες, με το βίντεο άρτ, τη μίνιμα ηλεκτρονική μουσική και ζει μαζί με την Αμερικανίδα ζωγράφο-σύζυγό του, την κόρη του που είναι επίσης ζωγράφος, με χιλιάδες βιβλία, με το λάπτοπ, κάπου εκεί στο κολονάκι, σε μια από εκείνες τις παλιές πολυκατοικίες που βλέπουμε λίγο πολύ ακόμα να έχουν απομείνει στην περιοχή. Εγώ θα διαβάσω ένα ποίημα του Νάν Βαλαωρίτη. Έτσι μάλλον δεν θα το έλεγα και ποίημα Ένα Ένα, ένα πεζό το οποίο έχει ε, Λυρισμό και είναι έτσι κάπως έμετρο Λοιπόν κατάσταση πολιορκίας Πολιορκούμεθα λοιπόν Πολιορκούμεθα από ποιον Από σένα και από μένα Από τον Τάδε και από τον Δίνα Πολιορκούμεθα στενά Από σύνορα Τελωνία Ελέγχους διαβατηρίων Την Ιντερπολ τη στρατιωτική αστυνομία, τα τάγκς, τη ρητορία, τη βλακιά, από τα παράσιμα τις στολές, τους εκφωνηθέντες λόγους, τις υποσχέσεις, τις ψευτιές, την κουτοπονηριά, τη δίθεν γανάκτηση των ηθινόντων, την υποκρισία, την τηλεόραση, τη ραδιοφωνία, τα σαπούνια, τα απορυπαντικά, τις διαφημίσεις... Τον τουρισμό, τα οργανωμένα ταξίδια, τις κρουαζιέρες, τις γκαζιέρες, τα ψυγεία Τις κατασκηνώσεις, τους προσκόπους, τα άρθρα για την εκπαίδευση Την πολικοσμία, τη σκόνη, τις σπιτικές συλλογές Την έλλειψη ύδατο, τα λιπάσματα, τα νεύρα, την κακή χώνεψη, τη φαλάκρα Τους εφοπλιστές, το ποδόσφαιρο, τα λεωφορεία την ακρίβεια, τις παθήσεις ε, της σπονδυλικής στήλης, τη γραφειοκρατία, την καθυστέρηση, τις διαβεβαιώσεις, τις κριτικές, την εκκλησία, τα βασανιστήρια, τους κεροσκόπους, την υποψία, τους κατατρεγμούς, το φόβο, τη θρασίτητα, τους διαγωνισμούς καλονής, την έλλειψη χρημάτων, την έλλειψη δικαιωμάτων, Πολιορκούμεθα Πολιορκούμεθα από τους βάναυσους Τους άναρθρους Από τις μαύρες σκέψεις μας Από τον εαυτό μας Και από ό,τι άλλο βάλει ο νους σας Πολιορκούμεθα στενά Νάνος Βαλαωρίτης Ψάξτε τον λίγο Είναι ωραίος το σκυλό μου το ριβάμαν όφι, Ελίνα σαν το κατι σχετικό, Εκείνος χασμουρίθηκε Επεστρέψε στον ύπνο για να σα του ήταν όμορφη, σαν κι μας ε, το γυαλό. Εώ, το φασίσμο. στην άγρια ρόδια και τη τα ίδια. Αν Ελληνίς αισθάνεται, από το φω. Τι για ζωή, για θάνατο σκητάλει. Μου απαντάει ο κόκκινο στα κλόνια τη αναφό. Ε σα απειλά ο ναι, ξέχασα ανοιχτό το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε καλά. Ήταν euh, του Θανάση Παπακοσταντίνου ερώτηση κρίσεως που καταλήγει ε, ως απειλοφασισμός Το είπα εγώ τώρα Έτσι για να διορθώσω λιγάκι το λάθος μου Τώρα από εδώ και πέρα μέχρι φυσικά η εκπομπή τελείωσε Και ο συνήθως εγώ κλέβω χρόνο επειδή δεν υπάρχει άλλος ε, ε, αμέσως μετά από μένα το επόμενο, η επόμενη τακτική εκπομπή είναι του Λουκά 76 στις 6 το απόγευμα και είναι συντίες, βινύλια και μαγνητοτενίες οπότε μέχρι να έρθει ο Λουκάς μας στις 6 η ώρα να μας κρατεί συντροφιά εγώ έχω κενό βέβαια όχι μέχρι την ώρα για όνομα του Θεού δεν είναι για χόρταση <χω> ούτε κατά διάνοια ε, απλά λιγάκι κλέβω χρόνο πάντα από την επόμενη ώρα ε, και τώρα λοιπόν στο χρόνο που θα κλέψω Θέλω να ασχοληθώ από εδώ και πέρα με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία. Θα μπορούσα να ξεκινήσω με κάτι, και θα το κάνω δηλαδή, με κάτι έτσι αστείο θα έλεγα, που όταν το κράτος ενδιαφέρεται για τη σεξουαλική υγεία των πολιτών, τότε αυτό θα πάει μπροστά, ε? αυτό θα λέγαμε. Διότι συγκεκριμένα το Τουρκικό Υπουργείο Οικογένειες και Κοινωνικών Πολιτών εξέδωσε βιβλιαράκι με τίτλο Γάμο και Υγεία, με οδηγίε στα ζευγάρια για να απολαύσουν την ερωτική του ζωή και άλλα θέματα του κοινού βίου τη. Τα παντρεμένα εννοείται ζευγάρια, έτσι. Ε, καλούνται να ακούνε, να σέβονται και να μην βρίζουν και να μην προσβάλλουν ο ένα τον άλλον. Οδηγίε χρήσεω έχει μέσα το βιβλιαράκι. Οι οδηγίε του καλούν τα ζευγάρια να μην παραλείπουν τα προκαταρκτικά, να προσέχουν την υγιεινή του και να μυρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Στη συνέχεια περνούν και σε άλλα θέματα όπως είναι οι επιδόσεις και οι οργασμοί Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το ένα το οποίο θα μπορούσαμε έτσι σε μια άλλη περίπτωση και αν δεν είχαν προηγηθεί οι δύο-τρεις προηγούμενες μέρες να το αναλύσουμε και να το κάνουμε και θεματάει και έτσι πολύ ωραίο και χαλαρό και να έχουμε να λέμε και να γελάμε. Όμως, όμως Την πέμπτη το βράδυ στις 30 Μαΐου και γύρω στις 10 στην Σόλωνος 139 ήταν παρκαρισμένο ένα σημείο αυτοκίνητο πεζό με ρυθμό κυκλοφορίας τώρα να το πω βεβαίω αφού δημοσιεύεται και βγαίνει έξω και έχει κάνει τα, το γύρο του διαδικτύου με ρυθμό κυκλοφορίας ZKJ 8462 μία ομάδα από πέντε άτομα με πολιτικά άρπαξαν έναν άντρα που βγήκε από μία πολυκατοικία σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων των περαστικών που ήταν εκεί και τον σάπησαν στο ξύλο. Και όσο πλησίαζε κόσμο προ το μέρο του, ο οποίο είχε μείνει ευρώντητο και του κοιτούσε Τι γίνεται εδώ, προσπαθούσε αυτό να φωνάξει, να πει το όνομά του μάλλον, αλλά του κλείναν το στόμα και δεν τον άφηναν να μιλήσει. Τον βάλαν μέσα σαν αυτοκίνητο και τον εξαφάνισαν. Ε, ο ένα από αυτού ήταν που είχε ένα σακίδιο στην πλάτη του, λέει Πορτοκαλί και είχε και ακουστικά τα οποία κρέμονταν από τα αυτιά του, προχώρησε γρήγορα και πήγε προ την οδό στορνάρι, λίγο πιο κάτω ήταν αραγμένο ένα περιπολικό που μετά το συμβάν σηκώθηκε και έφυγε. Ε, η Αλληλεγγύη κάνει κάλεσμα και λέει ότι πρόκειται για τον Μπουλούτ ε, Γιαϊλά. Ε, σωστά το διάβαζα. Μπουλούτ Γιαϊλά, το οποίο είναι μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατουμένους. Έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας και βρίσκεται εδώ πέρα χωρίς να το έχει πάρει ακόμη, μέχρι την ώρα που τον πιάσανε και τον φυγάδευσαν. Ε, Πράγμας του οποίου Όπω να συνεργάστηκε και η ελληνική αστυνομία, η οποία έκανε ότι δεν γνωρίζει. Ρωτήσανε για το. ανέλαβαν η αλληλεγγύη, έτσι. Το... οι οργανώσει, τα συνδικάτα και τα σωματεία, προ όλου του φορεί εκεί πέρα και είπε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουν απαγάγει τον Μπουλούτ Γιαϊλά. Και ζητήσανε βοήθεια, ότι ο σύντροφό μα είναι αγνοούμενος και σα καλούμε να σταθείτε αλληλέγγυοι και να, συμπα... να συμπαρασταθείτε στην ανέβρεσή του. Αλλά δεν βρέθηκε τίποτα όσο ήταν στην Ελλάδα. Γιατί ανέθεσαν, είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτε από όλε τι αρχέ τη αστυνομία και όπου και να Μετά όμω από τη δημοσιοποίηση τη πινακίδα που προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν τη αστυνομία, είπαν ότι εντάξει θα αναθέσουμε την έρευνα για το ζήτημα και το δώσανε στο τμήμα ασφαλείας των εξαρχείων. Το τελευταίο που βρήκα σαν είδηση, στην είδηση αυτή είναι ότι οι συγγενείς του Τούρκου Απαχθέντα ειδοποίησαν ότι ο άνθρωπό του βρίσκεται ήδη. Στην Τουρκία και είναι στα χέρια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Δηλαδή Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες Λειτουργούν ανενόχλητες στην καρδιά της Αθήνας Και πραγματοποιούν απαγωγές Ή συλήψεις τουρκων προσφύγων ακτιβιστών Έτσι. Και αναρωτιέμαι Από πότε έχουν δώσει το ελεύθερο Στην τουρκική αστυνομία Να κάνει απαγωγές μέσα σε ελληνικό χώρο το γίνεται με την έγκριση τη δική μα Αυτό το πράγμα Λοιπόν είχα διαλέξει και το συζητούσα μαζί με τον Travelog το... Να βάλω εδώ πέρα το Express του μεσονικτίου Και νομίζω ότι είναι το πλέον κατάλληλο Σκαλίζοντας όμως βρήκα ένα άλλο Το οποίο το λέει πάλι ο Θανάσης Γαϊφίλης. Έχει την τιμητική του σήμερα Ίσως γιατί το είδος που έχει ερμηνεύσει είναι... Μου ταιριάζει σε αυτά που λέω Λοιπόν είναι το τραγούδι της τιμής ε, το ερμηνεύει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας μαζί με το συγκρότημα Αλάβαστρο Είναι κάποιοι ε, πομάκοι, Τούρκοι πομάκοι από την περιοχή, από εκεί από την ε, Θράκη ε, Το οποίο είναι το μισό στη γλώσσα τους και το μισό είναι στα ελληνικά που το λέει ο Γκαϊφίλιας Είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά Mabustamlarına öğüt veren bol olur düştüm mabustamlarına να veren bol olur Toplasam o buradan köye yol olur Toplasam o buradan köye yol olur Ana, baba bacı kardeşler, hel olur Ana, baba bacı kardeşler, να μους φέρα στην ακαδημία, bizim μους καν, μπήσει. Να μους φέρα Να Όταν μπει στη φυλακή, μαύρη μέρα και θολή και σοφές ανοήσειες ο καθένας θα σου πει αν τις βάλεις δίπλα δίπλα βγαίνεις απ' τη φυλακή και στο σπίτι σε γυρίζουν κι είναι μέρα Κυριακή. Ο πατέρας είναι η μητέρα, άδερφος και άδερφη στις πιο δύσκολες σου ώρες γίνονται όλοι τους εχθροί. Αχ τιμή μπελάπους έχω, κόσμος πάει και έρχεται κι δική μου η καρδούλα στα πούντρουμια καίγεται <Κι> Αχ τιμή τους έχω, κόσμος πάει και ρίχτεται κι δική μου η καρδούλα στα πούντρουμια καίγεται kurban πορβαν, kurban όλα, όλα, όλα, kurban όλα, kurban όλα, όλα, ne bir eksik ne bir fazla hepsi Tamam söyledim ne bir να παντά, παιδί, με John Bizzy. Να μου στέλνε, να παντά, παιδί, με John Bizzy. Να μου στέλνε, να Άιτε βρε κυρδικαστή, βάλε τέλος στη γιορτή, σπάσε τούτο το μολύβι Στάζει αίμα η γραφή, στάζει το δικό μου αίμα στα πλακάκια στην αυλή κι όλα κόκκινα τα βάφη μέσα αυτή τη φυλακή. Ο πατέρας η μητέρα, άδερφος και άδερφη, στις πιο δύσκολες σου ώρες γίνον κι όλοι τους εχθροί. Αχτίμη, τι τιμή πελάπους έχω, κόσμος πάει κι έρχεται κι η δική μου η καρδούλα στα μπουτρούμια καίγεται. Αχ τιμή βελάπους έχω, κόσμος πάει και κι δική μου η καρτούλα στα πουτρουμια και έρχεται. Εξαιρετικό το τραγούδι του Γκάη με του Σαλάβαστρο. Δεν ξέρω αν προσέξετε τα λόγια, είναι καταπληκτικό πραγματικά. Με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην γειτονική χώρα έχουμε μείνει άναυδοι όλοι έτσι έχουν κατακλείσει τα πάντα εκτός από διαδίκτυα, τηλεοράσει, έντυπο, τύπο, τα πάντα, τα πάντα εμένα προσωπικά με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ γιατί έχοντας πάει πολλές φορέ στην Τουρκία λόγω δουλειά, είχα μια τελείως διαφορετική άποψη για το λαό ο οποίος ήταν φιλήσυχος, έτσι λίγο μυρολάτρης δεχόταν στοικά ό,τι του συνέβαινε ήταν θεατής ε, στους τουρίστες δηλαδή όσες φορές εκτός από δουλειά είχα υπάρξει και σαν τουρίστρια εκεί δηλαδή εμείς ψωνίζαμε και αυτοί στεκόταν από δίπλα και παρακολουθούσαν ξέρω με, το, με τα ψώνια του άλλου δηλαδή θεατές δεν ξέρω εγώ είχα πολύ καλή γνώμη για το λαό έτσι μιλάμε πάντα για το λαό τις ε, τελευταίες μέρες εκεί πάντω ζουνε τις ε, δικές τους σκουριές όπως ε, εδώ σε εμά στην Ιρισσό στη Χαλκιδική γιατί στο όνομα της ανάπτυξης ξεπουλούνται πολλά πράγματα και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ανάπτυξη, αυτό δεν το αμφισβητούμε γιατί φαίνεται πως ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες και πως είναι τώρα αλλά υπάρχει ανάπτυξη μιας πανίσχυρης ελίτ η οποία καρπώνεται όλα τα ωφέλη και ο λαός είναι λαός έτσι, ήσυχος, και όπως είπα και πριν μέσα στη φτώχεια του και στην ένδια του αυτοί όμως ύψωσαν ανάστημα, ξεκίνησαν με μια μικρή αφορμή, για... διαφώνησαν ξέρω ότι θα μετέτρεπε το... ένα πάρκο εκεί, το Κεζί στην πλατεία Ταξίμ σε πολυκατάστημα και σε διάφορα τέτοια εμπορικά αναπτυξιακά και με αφορμή αυτό ε... μετετράπισε... η διαμαρτυρία μετετράπισε επανάσταση. Ε, κατέβηκαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου πρωτοστάτησαν φυτιτές και αντιφρονούντες ε, για την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση Ερντογκάν αυτοί που διαφωνούσαν έγιναν φοβερά επεισόδια, έπεσε ξύλο χημικά, πάρα πολλοί τραυματίες ε, αναφέρουν και για νεκρούς οι οποίοι δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά είπαν, του, τουλάχιστον για ένα το επιβεβαίωσαν ε, ε, Είπανε για πλαστικές σφαίρες σε δημοσιογράφου. Ε, υπάρχουν βίντεο με οδοφράγματα που Ο κόσμο έχει κάνει ανθρώπινη αλυσίδα ένας ένα δίπλα στον άλλον και κουβαλούσαν πέτρε, τούβλα και αυτά και κάνανε αλυσίδε. Δηλαδή κάτι συγκινητικά πράγματα. Δεν ξέρω εμένα, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αυτό εξαπλώθηκε σε Άγκυρα, σε Σμύρνη, σε μεγάλε άλλε πόλει, ε, μέχρι γενική, ε, υπήρξε και παρέμβαση από Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εκπροσώπου για την διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, του Στέφαν Φούλε. Οι οποίοι έκαναν έκκληση ή τέλο πάντων σύσταση ότι. Είστε χώρα υποένταξη και πρέπει να επιτρέπετε τις συγκεντρώσεις και γενικότερα να σέβεστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξε γενική κατακραυγή, τα πανεπιστήμια και τα συνδικάτα, τα εργατικά, εξα... ε, είπαν για απεργίες. Οπότε αναγκάστηκε ο Ερντογάν και έκανε πίσω. Αλλά τώρα το πίσω αυτό, εντάξει τώρα πίσω, δηλαδή προς το παρόν σταμάτησε τα τα χημικά και διάφορα κυπέρα που γινόταν το πολύ ξύλο και αυτά αλλά το μάνουαλ αυτό της διαχείρισης του όχλου έχει, πρέπει να έχει μοιραστεί σε πολλά αντίτυπα σε όλο τον κόσμο έτσι στην αρχή η ένταση μετά κάνουμε μια υποχώρηση μετά αναμονή και μετά ξανά πάλι επίθεση πιστεύω ότι αυτές είναι οι... Είναι, ο... είναι οι χειρισμοί θα δούμε και εδώ τι θα γίνει Εδώ υπάρχει και η ιδιομορφία Ότι ο στρατός ο δικός τους βρίσκεται σε διαμάχη με το κόμμα του Ερντογάν Και θα στηρίξει την κυβέρνηση Ωστόσο πριν ενθουσιαστούμε για όσα συμβαίνουν Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι σε μουσουλμανικές χώρες Οι εξεγέρσεις συχνά γίνονται χούντα ε. Ας ευχηθούμε το καλύτερο στους γείτονες που έχουν εξεγερθεί Υπάρχει πολλής κόσμος ε, της διανόηση εκεί, οι οποίοι έχουνε, είναι ακτιβιστές και έχουν τελείως διαφορετική, διαφορετικό τρόπο σκέψη, όσο πολύ παλιά είναι αυτό έτσι. Αν αναφερθούμε στον Γιλμάς Γκιουνέη, που είχε αυτές τις ταινίες εκείνες, τις τότε, που είχε βγάλει ε, του 70, ξέρω και πέρα, γύρω, τέλη 70 με αρχές 80 και άλλοι πολλοί είναι ξέρω εγώ Είναι ένας uh, Ρατζίπ Ζαράκογλου Που έχουν γράψει Έχουν αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Ποντίων Και το έχουν γράψει και βιβλίο Γι' αυτό εδώ πέρα δηλαδή το αναγνωρίζουν Ότι έχουμε κάνει λέει, λάθη Ο Ντενής Γκεσμής Γε, Ο δικός τους πιο παλιά ε, Ακτιβιστής κι αυτός Έχουν πάρα πολλούς και πάρα πολλοί άλλοι του οποίου δεν τους έχω ψάξει το, ε, καλά Δηλαδή έτσι τον Κιουνέι ξέρω εγώ για να είμαι και τον Ντενί Γκεσμί. Τώρα του άλλου του βρήκα σήμερα. Αν ψάξω, θα βρω και άλλου. Όποιο ενδιαφέρεται, α ψάξει να το δει. Πέρα από το οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι είναι και. Εγώ δεν είμαι φιλο ε, Είμαι με τον λαό όμω, έτσι. Σαν λαό είναι καλό λαό. Είναι κάτι σαν εμά. Περίπου κάτι σαν εμά. Τον βαράει όποιο προλάβει και αυτόν. Λοιπόν, αφιερωμένο αυτού. ήταν. είναι μετάφραση στα Τούρκικα του El Pueblo Unido Σέρα Serra ε, ο λαός ενωμένο ποτέ νικημένος είχε γραφεί για τον Αλιέντε τότε το έχουνε πάρει και αυτοί Unido Ama Serra El bayrağımız yeni açan al bir çiçek gibi karaldın ortasından fışkırarak kızıl şafak tutuştu o gün gülü doğan günü haber verilir bize tekbir yumruk tek bir yürek gibi gelen daha güzel günler için yeri sarsan adımlarımızla σε εσύ, Άι, κολλάν με νερτζέ, αόριστε, αικαιρερε, σαφέρα, κομμεζέ, σανσού, Din γεμμεσλα, σαφέρα, την Sesini αικαιρε, αικαιρε, σαφέρα, κομμεζέ, Υπότιτλοι ülkemizin illerinden, ormanlardan kırdal aynı olanlar işte savaştan geliyorlar Ayak seslerinde Gerçeği biliyor çelik gibi düşal dağlar cezah verdi. Evet onlar getirecek kadın erkek, çocuk yaşlı herkes dişleriyle kol kola yürüyor. Dinleyin yükselen halkımızın sesini sarsarak gökleri arkalıyor ileri el para Πουδίτο, αμέσω ser Περιμένου, Πουδίτο, αμέσω ευεργετή, Περιμένου, a Για το τέλος έχω ένα άλλο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας αλλά πιο μπροστά επειδή τελειώνω τώρα θα χαιρετήσω τον Κάπτεν Μόργαν, τη Μιγκρέλια, την Αλκιόνη, τη Σίλια, την Όλγα από την Πάτρα το Ρετέο, τον Αγιωτάκη, τον Τράβελοκ, τη Σαπουνόφουσκα, το Φίλιππο τον VA505, την Mary 82, τον Κώστα 4 John Dunker, τον Τζον Ντάνκερ Τον Σάββατο Βεν Τον Μουστάκα, το Χρήστο Τον Παπάζο Γλουφάν Την Κολφίνα Τον Λουκά τον είπα Τον Λουκά Α, τον, τον Χρήστο τον Αυθεντικό Τον Θανάση Την Πέπη που ακούει εκεί μαζί με τη Σοφία και τον Σταύρο Τις φίλε φίλη μου είναι αυτοί. Όλα αυτά τα παιδιά μπήκαν, βγήκαν τέλο πάντων κάποια στιγμή Κάποιοι βρίσκονται, κάποιοι έχουν αποχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν θα αναφερθώ στο θέμα της Δασκάλας και του Κεμάλ και όλο αυτό εδώ πέρα που έγινε το σάλος γύρω από την άγνοια για αυτό το τραγούδι και το πώς τις, τη μεταχειρίστηκαν και τέλος πάντων πώς την επέπληξαν τη γυναίκα. Έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά και εδώ μέσα έχουν γραφτεί στο Music Heaven και προφανώς και άλλοι... Ε, παραγωγή πρέπει να έχουν αφιέρωμα Δεν έχω ακούσει αλλά υποθέτω ότι πρέπει να έχουν κάνει Γιατί είναι σημαντικό το θέμα και έχουν προηγηθεί Από μένα αρκετές μέρες έχει προκύψει το θέμα Οπότε θα έχει γίνει κάτι Εγώ θα αποχαιρετήσω Και θα αφιερώσω σε όλους αυτούς ε, Τους μέτριους που μας ε, τριγυρνάνε από γύρω γύρω Σε όλες τις μετριότητε, ε, Που μπορούν να ακούν το γεμάλ το να, να διδάσκει μια δασκάλα στη μουσική ε, το γεμάλ και να το θεωρούν ισλαμική προπαγάνδα λοιπόν σε όλες τις μετριότητες ανεξαιρέτως ε, αφιερωμένο. Πολλά φιλιά από μένα σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση ε, Γεια σας μέχρι την επόμενη Δευτέρα Τις προάλλες που βρεθήκαμε κάποιοι γνωστοί στο σπίτι ενό οφούπίτι, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Η Συνομωσία των Μετρίων». Το πήρα και το άνοιξα στην πρώτη του σελίδα, διάβασα μερικές γραμμέ για αμέσως είδα να με κοιτάζουν πονηρά και να μου κλείνουν μάτι αυτοί που χρόνια σέρνουν τη ζωή μου στο κρεβάτι αυτοί που όταν πηγαίναμε ακόμη στο σχολείο αφήνανε για μένα το τελευταίο φρανείο. Παλία φυσοκολητές και χθεσινή σαπάτα που τώρα είναι οπλισμένοι με κινητό και κάρτα που μάθανε να παίρνουνε το ξύνκι από τη μύγα να βγάζουνε τα πιο πολλά βάζοντας τα πιο λίγα που φτιάστηκαν να χτίσουν το εξοχικό στη λούτσα και συνότιμα μπερδεύουν την κουρτσα με τη συνωμοσία των νεκριών Μόλις το πήραν μυρωδιά, πως έγιναν πολλοί Φτιάξαν όπως τους βόλευε τα πρέπει και τα μη Βάλανε τριχλό ποδιά στο κάθε παλικάρι Και κόψαν το ποδόσφαιρο στο Γιώργο Δελικάρι Μάθαν να έχουν το μυαλό στο κάτω τους κεφάλι Και να είναι ευχαριστημένοι με το μια ή άλλη Να λένε ναι σε όλα με ένα κούνημα των ώμων, μικρό παρανομώντας με τη βούλα και τον νόμο Κατάθραστες τα της λογικής, διαλέγουν νέες θέσεις Κι οι συγγραφείς τα παίρνουν, παίρνοντας συνεντεύξεις Κυκόμενες των σαδονιών την πέσανε στα ούτσια Μαγέψαν, βλέπεις οι φελοί, και δώσ' του μακροβούτια Και δώσ' του γέλιο και χαρά και ωσανά και μπράβο Και ζήτω... this Ιστορία. Εδώ που μέριξε του χωροχρόνου η συγκυρία. Εδώ που βάλαν φυλακή και τον κολοκοτρόνη. Και αδειάσω, σκιών μα, κάναν πίσω το σεντόνι. Πήρα το θάρρο και έκανα μια ευχή και για σένα. Που δεν νοσταλγεί εσπάντερ, ύποτα και κανένα. Ευχήθηκα λοιπόν να νοσταλγεί εσπάντερ. Και αυτό να είναι τη ψυχή σου το λευκό κομμάτι. Που το πήρα στα διόδια. Για να μην ανεβείς ως την με τα πόδια Αλλά για να έχει στήριγμα των μετρίων πλάτες Αφήνοντας την άκρη τις αλήθινες της κάτες <σομίου> <σομίου> Στις τελευταίες φωνές. Έχω αφήσει δυο τα λαμπότια του είναι. Κι αν συνεχίσει ο κόσμο, στον μετρήσεων τη ρότα, ασύνε τα παιδιά μα που θα κλείσουν την πόρτα. Με μια επανάσταση που δεν θα δει τι ειδήσει. Μάντυχε και βρεθεί κοντά, αν μπορεί να κερδίσει. Αυτό που τόσα χρόνια σου έχουν εστερήσει και με τη συνωμοσία των